Ε, αυτή τη στιγμή, Ιούλιο, Ιούλιο και Αύγουστο είναι πάρα πολύ καλές, πιστεύω ότι τα αεροπλάνα αεροπλάν έρχονται σχεδόν γεμάτα ε, και αυτή τη στιγμή το νησί φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και από ό,τι γνωρίζουμε στο, στο αεροδρόμιο υπάρχει ήδη αύξηση για τον Ιούλιο το οποίο βέβαια περιμένουν να κλείσω μήνα για να μπορέσει να, να, να, να έχουμε την πραγματική εικόνα. Αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει άκρηση και για τον ίδιο. <στοί> το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δεκάνησα το έχει αυτή τη στιγμή η ΚΟΣ. Οι κυκλάδες, αν μιλάτε για όλη την περιφέρεια, πιστεύω ότι η Σαντορίνη και η Μήκρος πάνε πάρα πολύ καλά. Η κόσ, παρόλο ότι περιμένανε να, μεγαλυ... να έχει μια πολύ μεγάλη μείωση, ο Ιούνιος έκλεισε με μείον... 14% όπου και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση αύξησης, δηλαδή θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσει να με ισορροπήσει, δηλαδή να μπορέσει να αυξηθεί. Εμείς προχωράμε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω μας, δηλαδή προσπαθούμε να μην επηρεαζόμαστε από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μα και αυτό βέβαια το οποίο έχουμε υποσχεθεί και προσπαθούμε να κάνουμε είναι το άνοιγμα νέων αγορών θα σα ενημερώσω ότι προσπαθούμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ανοίξουμε πτήσεις από Ιορδανία όπου να ανοίξει αυτή η αγορά καταφέρουμε μέσα στο 2-3 πτήσεις να ανοίξουμε τον Σεπτέμβριο από Ιορδανία πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτή την αγορά όπως έχουμε ξεκινήσει με το Ιράν δυστυχώς εκεί υπάρχουν προβλήματα Όσον αφορά την πρεσβεία, έχουμε προβλήματα με τις βίζες, ενώ υπάρχει μεγάλη, ε, θέλουν πολύ του να, ε, να βάλουν αεροπλάνα για να έχουν απευθεία σπίσης και τσάρτερ από το Ιράν στην Ρόδο. Δυστυχώ έχουμε προβλήματα ακόμα εκεί με την πρεσβεία μας, όπου προσπαθούμε να τα λύσουμε για να δούμε κατά πόσο μπορούν να, να, θα, μπορούν, θα μπορούν να δώσουν έγκαιρα τις βίζες στους Ιρανούς για, για να μπορούν να έρχονται στε, στα νησιά μας. Με ε, αυτή τη στιγμή τα πιο, τα πιο τα, δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε ότι μπορούν να γίνουν γρηγορότερα είναι πρώτον η Ορδανία και αν φτιαχτεί το θέμα τη Βίζα το Ιράν. Ε, με τα Αραβικά Εμμυράτα ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουμε δει μεγάλο ενδιαφέρον παρόλο ότι έχουμε προσπαθήσει. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τα νούμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στο νησί. Ε, σίγουρα η Αγγλική αγορά, η Γερμανική αγορά και η Σκανδιναβική αγορά, καθώ και η Ρωσική αγορά, παρουσιάζουν μια αρκετά καλή αύξηση. Ε, το θέμα είναι ότι λόγω των τελευταίων γεγονότων παρακολουθούμε στενά το τι μελιγενέστε, ε, διότι το να συμβαίνουν αυτά στη γειτονική μα χώρα σίγουρα δεν είναι υπέρ μα είχαμε κάποιες ακυρώσει περισσότερο στο θαλάσσιο τουρισμό γιατί φοβούνται με τα διάφορα γεγονότα όταν λέω θαλάσσιο τουρισμό περισσότερο όχι σε, όχι σε προσγερόπλεα μιλάω σε σκάφια που θέλουν να ε, πάνε στα νησιά ε, γιατί ό,τι και, δηλαδή, και να συμβαίνει στη γειτονική μας χώρα από τη στιγμή που επηρεάζει και τα δικά μας πολυκαίτατα αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις και στο δικό μας ε, τουρισμό ε, προσπαθούμε να είμαστε, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Ε, το ότι συμβαίνει δίπλα μας μπορεί σε, σε μικρό χρόνο και α, για άμεσα να μας βοηθάει. Σε βάθος χρόνο όμως πιστεύω ότι ίσως να μας επηρεάσει αρνητικά και γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου, ε, δεν είμαι καθόλου, θετική, δεν είμαι καθόλου χαρούμενη για το ότι συμβαίνει δίπλα μας και κανείς πιστεύω ότι δεν πρέπει να το βλέπει έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που συμβαίνουν διάφορα πράγματα, διάφορα, ε, διάφορα ε, τέτοιου είδου γεγονότα στην Τουρκία, ε, δεν θα έπρεπε εμείς να το βλέπουμε θετικά, ότι εμείς μπορούμε να αποφαλήθουμε από μια τέτοια κατάσταση. Ε, πιστεύω να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί μελλοντικά πιστεύω ότι ε, το να είναι ήρεμη η κατάσταση στο Αιγαίο, ε, μόνο θετικέ επιπτώσει θα είναι στα νησιά από Είχαν ακυρώσεις Τούρκων τουριστών το πρόβλημα να έρθουν στο νησί μας και στην νέση, κυρία Παπασίλειο. Αυτό δεν το ξέρω αν είχαν ακυρώσεις. Σίγουρα σίγουρα θα υπήρχαν ακυρώσεις. Δεν έχω τσεκάρει αν έχουν ακυρώσεις ε, Τούρκοι συγκεκριμένα. Ε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχουν ακυρώσεις ε, λόγω των γεγονότων ε, κάποιων σκαφών που ήταν να πάνε στο Αιγαίο ότι αυτά έχουν ακυρώσεις. Και είναι λογικό.